Η Ευρώπη δεν μας αξίζει. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε να την αλλάξουμε. Δε βρέθηκε κάποιος εκεί. Να του πει ότι αυτή η Ευρώπη δεν αλλάζει από ηγέτες. Αν πρόκειται να αλλάξει κάποτε δεν θα αλλάξει από ηγέτες. Ποτέ κάτι σοβαρό στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχει αλλάξει από ηγέτες. Αυτή η Ευρώπη είναι σαν τον έμφυα. Επειδή συζητάμε πολύ και με την με αφορμή την επίσκεψη Μακρών και χθες και σήμερα, φιλοσοφίες και όλα τα υπόλοιπα αυτή η Ευρώπη είναι σαν τον έμφια. δεν διορθώνεται, δεν βελτιώνεται μόνο καταργείται η συγκεκριμένη Ευρώπη όχι η Ευρώπη γενικώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωζώνη, το ξέρουν όλοι το βλέπουν όλοι ευτυχώς όμως που έχει μια κρίση η Ευρώπη και η Ευρωζώνη, υπάρχει η Ευρώπη και η Ευρωζώνη για να αποδείξει ότι οι γετίσκοι είτε στη Γαλλία είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού έχουν όραμα. Υπάρχουν, μιλάνε, πάνε σε event, σε happening με ωραίο φόντα από πίσω για να αναπτύξουν το όραμά τους για την Ευρώπη. Όλοι έχουν όραμα αλλαγής αυτής της Ευρώπης, αλλά όχι δυνατότητα ή ικανότητα αλλαγής. Ε, παρακολουθούσαμε και χθε τον Μακρόν και σήμερα με τη διάθεσή του να αλλάξει τα κακό σχήματα. Βέβαια, ω Υπουργό είχε βοηθήσει και μάλιστα είπε και για την Ελλάδα ότι έχει πληρώσει πολλά από αυτή την Ευρώπη. Αλλά ο ίδιο ω Υπουργό δεν έκανε αυτά που έπρεπε τότε. Και ντε και καλά κάνει τη διαπίστωση τώρα να τη δεχτούμε, πολύ θετική. Να δούμε τα μέτρα αλλαγή, βελτίωση. Θα παρθούν πίσω όλα αυτά τα μέτρα που ήταν αρνητικά σύμφωνα και με το Μακρόν, ή θα μείνουν τα μέτρα μαζί με τι διαπιστώσει και του Μακρόν. Ότι πήγανε πολύ λάθο τα πράγματα σε σχέση με την Ευρώπη και την Ελλάδα. Ερωτήματα με αφορμή την επίσκεψη του πολύ συμπαθή κατά τα άλλα. Μακρόν εκεί με τον Τζίπρα. Όλη μέρα αφορούσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τον πήγανε. Ο Καρμπέ του την έδωσε. Του βάλανε και ένα δέκα από πίσω. Α μείνουμε όμως στο καλό το δικό μα το δεκάρι, γιατί μίλησε πολύ ειλικρινά για την Ευρώπη και αυτό. Αυτή η Ευρώπη δεν μα αξίζει. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε να την αλλάξουμε. Και για να τα καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε τον ενθουσιασμό των τραπεζών. Αλλά χρειαζόμαστε και τον ενθουσιασμό των μεγάλων συμφερόντων και των τεχνοκρατών. Μπράβο! Αλλά χρειαζόμαστε και τον ενθουσιασμό των μεγάλων συμφερόντων και των τεχνοκρατών. Αλήθεια. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Βέβαια, οι τεχνοκράτε και οι τράπεζε έχουν ενθουσιασμό, ειδικά για αυτή την Ευρώπη. Είναι και οι μόνοι που έχουν ενθουσιασμό για αυτή την Ευρώπη. Δεν έχουν οι λαοί, τα εκατομμύρια, η πλειοψηφία. Αλλά πάντα έτσι συμβαίνει. Το τραγούδι κάτι λέει για νονό μέσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όποιο έρχεται στην Ελλάδα, πάντα μιλάει. Ε, κάποιες, στην αρχή τη ομιλία του, χρησιμοποιεί κάποιε λέξει ελληνικών. Πολύ ωραία, τα χθε ο. Ο Μανώλη, ο Μανουέλ Μακρόν, κάποια στιγμή όμω είπε και αυτό, χωρί να το καταλαβαίνει, κάποιε αλήθειε. Εδώ στον Tu serma ti democrazia. sarà Είναι η μεγαλύτερη ιδέα που επινόησαν οι αρχαίοι Αθηναίοι στο λόφο της πνίκας χωρίς να ξέρουν την ύπαρξη του Αλέξη Τσίπρα αιώνες μετά. Παρ' όλα αυτά, όμω, εκεί τον επινόησαν. Νομίζω και όλοι οι Έλληνε έχουμε επινοήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, πάντα θα επινοούμε έναν Τσίπρα, γιατί πάνω του προβάλλουμε διάφορα δικά μα, κυρίω ψευδεστήσει, αγωνίε, τι ζωέ μα. Εναποθέτουμε σε όλου αυτού. Δεν τα καταφέρουν και πολύ καλά. Μάλλον τα καταφέρνουν να τα κάνουν μαντάρα. παρόλα όλα αυτά, θα ψάχνουμε μετά ένα αγωνίο να βρούμε τον επόμενο. Πολύ ωραία τα είπα Μανόλη. Όντω, οι Αθηναίοι επινόησαν σε αυτό το λόφο και σε κάθε, λόφο, σε κάθε βουνό τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποτε είχε έρθει ο Δεσθέν, πάλι είχε μιλήσει και εκείνος ελληνικά και απέναντί του ήταν σατυρικός πάντα ο Χαρικλίν. Εδώ συνεργεί ένα αυτοκίνημα εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΕΝΕΡΤ. Σας ομιλούμε από το χώρο της τελετής. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη μεγάλη στιγμή, ο εκπρόσωπος των Ευρωπαίων εργολάβων ατευθύνει θερμό χαιρετισμό στους αυτόκτονες χιθαγενείς, ενώ ο Έλληνας συνάντελφός του μεταφράζει. Ελληνίδες, ελληνές, ειμάει πολύ ειτυχισμένος που το αποτελέει τιμήμα της κοϊνοτήτως μας. Τα δικά μας Dika mas Que da dika says mas Zaro, Saro jest desaro Per quello que no no Per quello que no no Szczekaj more to Aby le chale ke melana que no no Amantikinono Parole que no no Da dika mas Dika mas Que da dika, dika mas Η σατηρική ματιά τότε, πριν 30 χρόνια πότε ήτανε, του Χάρη Κλίν, νομίζω ισχύει και σήμερα, γιατί και τότε είχε έρθει ο Ζισκάρ με άλλους όρους, σε άλλη εποχή, παρόλα αυτά το οριτό ισχύει. και τότε και κυρίως ισχύει και σήμερα, τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Και από τότε και σήμερα, άλλος γάλλο τότε, άλλος Γάλλος σήμερα, άλλε συνθήκε, μνημόνια τώρα, τότε όχι μνημόνια, παρόλα αυτά η φράση αυτή κολλάει. Παντού τα γαλλικά με το σιγά μωρέ είναι του Βαγγέλη Μημαράκη που υπάρχει μέσα. Λογικό. Ο Βαγγέλη Μημαράκη, αν και έχει χαθεί από την επικαιρότητα, αλλά πάντα υπάρχει. Μα έχει αφήσει εκείνη προεκλογική περίοδος, η προεκλογική περίοδο στη Νέα Δημοκρατία πολύ. Και καλό υλικό, μια που είπαμε Νέα Δημοκρατία, να μείνουμε σε αυτήν. Είναι ο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, ο Βασίλη Κικίλιας και αυτό με αλήθειε. Ο Κυριάκο Μησοτάκη ούτε ξέρει, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να κάνει πράξη αυτά που έχει ανάγκη η οικονομία και η χώρα. Νο, νο. Υπενθυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί για να τεινάξει στον αέρα πολύ σημαντικές επενδύσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε ξέρει, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να κάνει πράξη Αυτά που έχει ανάγκη η οικονομία και η χώρα. Ά, άρα θα γίνει πρωθυπουργό. Άμα κάποιο δεν ξέρει ούτε μπορεί, είναι σίγουρο ότι είναι ο επόμενο πρωθυπουργό. Το λέει ο Βασιλική Κύλια, είναι πολύ στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είπε όμως μόνο αυτό, μίλησε και για τι ενδυματολογικέ του προτιμήσει. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, τη μια μέρα φοράει τον Περέ του Επαναστάτη, <κυριακή> την άλλη το Ζιβάκο του Σοσιαλιστή και την επόμενη του Κουστούμη τον διαχειριστή Επενδύσεων. <κυριακή> Η χώρα σήμερα έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση ικανή να υλοποιήσει υδροπονικά θερμοκήπια στον πυργετό. Ο ελληνικός λαός σήμερα απαιτεί πλευρό του, μανιτάρια πλευρό του, το κυλκύς. Και Κεράδα χρειάζεται σήμερα, επιγόντω, τσακόνικη μελιτζάνα στο Λεονίδιο. Αυτό επιθυμούν όλοι οι Έλληνες. Και παντού, όχι μόνο στο Λεωνίδιο, της Ακόνικη Μελιτζάν είναι πάρα πολύ καλή γιατί να είναι μόνο εκεί που βγαίνει και παράγεται, ακούσαμε εδώ τον Αυριανό Πρωθυπουργό και τις αλήθειες που ο Βασίλης Κικίλιας είχε να πει να μας αποκαλύψει για αυτόν ας ακούσουμε όμω τον ίδιο τον Αυριανό Πρωθυπουργό Όσοι νιώθετε αγωνία. αγωνία Αγωνία Αγωνία Αγωνία Για το μέλλον σας και το μέλλον των οικογένειών σας Όσοι υποφέρετε. Όσοι ανησυχείτε ανησυχώ, Που Για τον αυταρχισμό Και την υποβάθμιση της δημοκρατίας μας Όσοι νιώθετε Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω. Όσοι νιώθετε Ταρασί νιώθετε Ταρασί νιώθετε Ταραχή. Δεν μας νοιάζει oh. Εμεί το περιμένουμε κάτι πολύ σημαντικό» θα έλεγε, αλλά ε, είπε και αυτός «Αλήθεια, το συνηθίζουμε τώρα τελευταία από εδώ από αυτά τα, όχι μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, τι έχετε εκεί ακριβώς, ακούγονται μόνο, κυρίως, κυρίως αλήθειες. Έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ξεκινάει αύριο, όχι αύριο, αύριο πάει πρωθυπουργός, ομιλίε διακηρύξεις σε πολύ καλό κλίμα φέτος γιατί πάνε όλα πολύ καλά προχωράμε πάρα πολύ καλά στην οικονομία πιάνουμε ρυθμούς όλα λιμένα, καλά λόγια από το εξωτερικό καλά λόγια από το εσωτερικό επιχειρηματίες όλοι αυτή Είναι ευχαριστημένοι και μόνο αυτοί, δεν μα νοιάζουν οι υπόλοιποι. Κομπάρση έτσι κι αλλιώ. Οπότε θα γίνει σε πολύ καλό κλίμα. Αλλά πριν πάμε στη ΔΕΘ, γιατί γίνονται διάφορα και υπάρχουν και εκπλήξει. Και γύρω από την αισθητική τη έκθεση και του χώρου, θα τα δούμε στην πορεία. Πριν πάμε εκεί, να μείνουμε λίγο να αναρωτηθούμε αν είναι αρτιμελήσω ο τσακαλώτο και να πάρουμε την απάντηση αμέσω. Διαβάζω ότι πήγα στι Βρυξέλλες και μου τραβήξαν τα για τι ιδιωτικοποίησει που δεν έχουν γίνει και μου τραβήξανε τα ευτιά γιατί έχουμε κάνει νομοσχέδια χωρίς να τους έχουμε ενημερώσει πρέπει να σας πω ούτε και αυτό έγινε οποιαδήποτε αναφορά στις Βρεξέλλες με τη συνάντηση που είχα εγώ και ο Γιώργος Χουλιαράκης με τον Πιέρ Μοσκοβισή και άρα τα ευτιά μου είναι όπως τα έχετε συνηθίσει και τα έχετε αγαπήσει <μιου> και τα έχετε αγαπήσει Αν κάτι αγαπάμε περισσότερο στον Τζακαλώτο, είναι η αλήθεια είναι τα αυτιά του, όπω ο ίδιο περιέγραψε. Έτσι νιώθει ή του τη χαλάσουμε, τον αγαπάμε για τα αυτιά του και μετά για όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίω δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο από τι Βρυξέλλε να το τραβήξει το αυτή γιατί εφαρμόζει ακριβώ αυτό που λένε οι Βρυξέλλε. Λάθο. Εφαρμόζει από πριν αυτό που εικάζει ότι θα πούν οι Βρυξέλλε, οπότε δεν υπάρχει λόγο να τραβήξουν τα αυτιά που τόσο τα έχουμε αγαπήσει από ό,τι φαίνεται τα έχουν αγαπήσει και. Ευρωπαίοι στη Διεθνή Εκθεσσαλονίκης από αύριο όμως στην αίθουσα του Βελιδίου εκεί Ιδρύματος όπου θα δοθεί η ομιλία κάθε Σάββατο βράδυ η παραισίμαντη ομιλία για την οικονομική πολιτική και τα αύριο του, του τόπου για το μέλλον και όλα αυτά Εκεί στην αίθουσα θα αστρωθεί ένα χαλί. Υπήρχε ένα πρόβλημα, ένα πολύ ειδικό χαλί. Το αποκαλύπτουμε εμεί εδώ, δεν είναι ευρέως γνωστό, αλίμονο. Υπήρχε ένα πρόβλημα λοιπόν, και θα ακούσετε τώρα το τηλεφώνημα που έγινε πριν λίγο για να διευθετηθεί το θέμα. Παρακαλώ. Ε, ναι, γεια σα, με πού μιλάω, παρακαλώ. Πού έχετε πάρει. Έχω καλέσει Θεσσαλονίκη. Ναι, βεβαίω, Θεσσαλονίκη. Είναι το γραφείο εκεί, τι γραφείο είναι. Ποιο είστε. Ε, δέσποινα μοιραράκι, έχω καλέσει απογλυφάδα, έχω καλέσει δεθ... Ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο υπεύθυνο για να μπορέσει να μου διευθυντήσει το πρόβλημα. Ε, Τι είναι δε, εκεί πέρα, παρακαλώ. Δεν ναι, εδώ είναι να το γραφείο του Πρωθυπουργού, δεν είναι ΔΕΘ. Είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Χρυσέ μου, άνθρωπε, μου έδωσαν το τηλέφωνο από τη ΔΕΘ. Και έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Μίλησα προηγουμένω και με τον διευθυντή τη ΔΕΘ. Υπάρχει μια επιχείρηση την οποία μου έχουν δώσει από το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ πέρα, στο Μαξί μου. Μίλησα με τον κύριο Τερερέ. Φαντάζομαι, τον ξέρετε, είστε σύντροφοι μαζί, γνωρίζετε χρόνια. Μου έχει πει να παραδώσω χαλί στο βελίδιο, το βράδυ του στο βάθρο του Πρωθυπουργού θα είναι η έκπληξη της βραδιάς. Μιλάω για ολόμαλο χειροποίητο ειδικό χαλί, ένα 53 επί 5 μέτρα. Δεν έχω βρει άνθρωπο να μου δώσει διαπίστευση στον αλλή. Για να έρθει να το στρώσει Τι μπορούμε να κάνουμε παρακαλώ πολύ δεν Είμαι σε έξαλλη κάποιο. κατάσταση Φαντάζομαι το γνωρίζετε Η δεν ήξερε τίποτα ναι. Να λυθεί το πρόβλημα Δεν μπορώ παιδιά ειλικρινά Δίνω Δώστε. τώρα χαλή 30 χρόνια στο λιανικό εμπόριο Τέτοιο πράγμα δεν έχω δει ποτέ Πείτε μου Δώστε μου ένα τηλέφωνο παρακαλώ Να το δω και να σας πάρω Να, να σας το πω. δώσω το τηλέφωνο ναι. Να... Ναι. Γράφτε λίγο 211 369, ναι, ακούστε όμως, ακούστε, γιατί αυτό το χαλί χρυσέ μου άνθρωπε, τώρα, ε, ακούσέ με τώρα για να δεις, γιατί έχω 30 χρόνια στο ελληνικό εμπόριο, επιτέλους ένας αριστερός ηγέτης πάει να μας βγάλει από αυτή την κρίση και είναι το δώρο μετά την απειβήτα που έκανε στην απειβήτα το δώρο να εμφανιστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργό. ήρθε στη Μυραράκη και λέει δέσπινα με 30 χρόνια ελληνικό εμπόριο το δικό σου το χαλί πρέπει να είναι μπροστά στο βάθρο. Καταλαβαίνεις ποια είναι η τιμή που μου κάνει και πάει να την αχθεί μια έκπληξη που ο ίδιος ο Αλέξης μαζί με την Περιστέρα, αυτό δεν θέλω να το πεις, αυτό δεν θέλω να το πεις, η ίδια η Περιστέρα το ενέκρινε να έχει το, το, το, το, του αριστερού ηγέτη το πρόσωπο μέσα σε μπορντό κόκκινο κύκλο και ντυμένο το πρόσωπο του Αλέξη και είναι το σύνθημα ΣΥΡΙΖΑ δίκαιη ανάπτυξη για όλου τώρα. Είναι από το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ενήμερο ο κύριος Λαμπουράρης. Απλώς, εγώ τώρα τι θέλω, χρυσέ μου άνθρωπε, δύο διαπιστεύσεις, μία για τον αλή Που θα έρθει με το φορτηγό και μία για τι πινακίδες του φορτηγού. Πρέπει να μπει μα... βράδυ, βράδυ σήμερα Παρασκευή, το στέλνω εγώ από γλυφάδα το φορτηγό τώρα. Είναι ένα 53 επί 5 μέτρα το χαλί. Θα το στέλνα οσέ, αλλά φοβάμαι γιατί έχει μαύρου εκεί πέρα. Και ξέρετε τι μαύρου εννοώ, νεοδημοκράτε εννοώ. Έτσι τώρα μεταξύ μα είμαστε, συνεννοούμαστε. Κι εγώ καραμαλικά ήμουνα τόσα χρόνια, αλλά μετά από αυτό που είδα με τον Αλέξη, τον αριστερό ηγέτη να βγαίνει μπροστά, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πω γιατί δέσπινα μυραράκι δεν είμαι. 30 χρόνια στο λιανικό εμπόρευσι φύζω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κύριε μου. Εγώ το έκανα αυτό, η δέσπινα. Λοιπόν. Ε, τι Α, μπορεί να γίνει να δώσω το όνομα δε του δε Αλή Πείτε Αφή μου, αφήτε μου, αφήτε μου το τηλέφωνο. Ε, Χρυσέ μου άνθρωπε εγώ μπορώ να πάρω μια διαβεβαίωση Ες προφορική Δεν ότι... δε μπορώ να δώσω καμία ερώτηση δε Δεν ξέρω τίποτα για όλα αυτά που μου λέτε Πότε να καλέσω με ποιον κύριο να συνεννοηθώ. Υπάρχει μια ευθύνη εδώ πέρα Πρέπει να στρωθεί το βράδυ του Σαββάτου στο βελίδιο Το συγκεκριμένο χαλί Είναι παραγγελία του ίδιου του Αλέξη Είναι ένα 53 από 30, Ινδικό το έχω επιβλέψει ίδια, κόμπο, κόμπο, Ινδικό Χαλίπ! Τώρα παιδιά, πείτε μου σας παρακαλώ, τι να κάνω! Πήρα από τη ΔΕΘ, δεν ξέρωνε τίποτα! Δηλαδή τι να πάρω, να πάρω τον κύριο φλαμπουράρη πάλο στο κινητό, τον έχω ενοχλήσει τρεις φορές σήμερα, η ίδια η Δέσποινα! Πείτε μου. Μα δεν μπορώ να σας πω τίποτα, τι να σας πω, αφήστε με, τα είπατε αυτά, αφήστε με σας παρακαλώ, Ακοβώ. Παρακαλώ, πολύ δεν θέλω να αργήσετε, γιατί ειλικρινά φοβάμαι, μη στρωθεί λάθος το χαλί και είναι ο Αλίνα Παραδόση, είναι μπροστά... Στο βήμα στη Δέθνη, να στο... Παιδιά για το Θεό, είναι η Μπορντούρα, η Μπορντούρα μόνο να δείτε, είναι μαλλί με τάξη. Έχει ραφτεί κόμπο-κόμπο, είναι όλη η φωτογραφία του Αλέξη από τη βραδιά του δημοψηφίσματος. Μετά το Μακρόν με πήρε σήμερα τηλέφωνο ο ίδιος ο Αλέκος και μου λέει, είναι έτοιμο δέσποι το χαλί! Παιδιά έχω άγχος το καταλαβαίνετε, είναι αριστερό ηγέτης ο άνθρωπο. Υπάρχουν και αυτά ο Αλή, το χαλή, στο ρόλο της δέσποινες ο Γιάννης Μίτης από την κεντρική υπηρεσία της Ελληνοφρένειας από τα κεντρικά. από τα κεντρικά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, αυτό που ακούτε, 210-208-200. Θα δούμε αύριο αν θα έχουν καταφέρει τελικά να στρώσουν το χαλή. Θα έχει αυτό το μονότονο τον μπλε χαλή σαν το ρετυρέ που έχει κάθε χρόνο στην Δε από τα σκηνικά του Δαλιανίδη SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Ρίλια και νότο μην μάσα και όλο αυτό στο 1960 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που πήραν στο Ιωπακία Λ. Γ. Μαρίαξε ρυθμίζει τον ήχο, και με την ανάπτυξη που έχει ήδη έρθει, αλλά θα κλείσει με πολύ ωίκτε, αυτού που τους έβριζε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στις πρώτες διεθνήσει. Σε πείμα ορισμένων που επένδυσαν στην πολυδιάσταση τη Ευρώπη, η Ελλάδα, πραγματοποιώντα εξαιρικά σημαντικέ Στην ε, οικονομία Μπράβο. και εξαιρετικά σημαντικέ μεταρρυθμίσει όλο αυτό το διάστημα, μπορούμε σήμερα να πούμε με σιγουριά ότι γυρίζει σελίδα. Αλλά τώρα η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η οικονομία τη μετά από έξι χρόνια ύφεση γυρίζει σελίδα. Μπράβο! Μπράβο. Αισθανόμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι ότι βρισκόμαστε στο τέλο μια μεγάλη περιπέτεια. Πολύ πιο αισιόδοξοι ότι το 2017 θα κατορθώσουμε να. Πετύχουμε ψηλούς ρυθμού ανάπτυξης κοντά στο 2%. Λα, λα για, λα για. Να, πετύχουμε ψηλούς ρυθμού ανάπτυξης κοντά στο 2%. Θα έχετε προσέξει ότι δεν έχουνε μεγαλώσει τα αυτιά μου τις τελευταίες τρεις μέρες. Λα, λα για, λα για. Εδώ στον λόφο της πνίκας οι Ατινέοι επινόησαν Procypurgo, cypourgo Alexis Tsipras Ο Κυριάκος Μησοτάκης ούτε ξέρει, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να κάνει πράξη αυτά που έχει ανάγκη η οικονομία και η χώρα. Αυτό είναι ένα από τα δράματα τα δικά μας, γιατί το δράμα του Κυριάκου, εκτός όλων των άλλων, είναι ότι πολλά από αυτά που ήθελε μπορούσε να κάνει, αν υπάρχουν τέτοια, του τα έχει κάνει ο Αλέξης. Και από εκεί προκύπτει ένα κορυφαίο δράμα. Να θε να κάνει πολλά πράγματα, νεοφιλελεύθερα και να έρχεται ο άλλο να στα κάνει νωρίτερα πριν από σένα. Όλα όμω, έχει ξεπουλήσει αρκετά. Τώρα λέγεται κάτι για το νερό, και όσο βλέπουμε το Μακρόν, είναι χτε και θα είναι για κάποιε ώρε ακόμα, έχει έρθει από χτε και θα είναι για κάποιε ώρε. Φουντώνουν οι φήμε ότι θέλει να πάρει το νερό, την ΕΙΔΑΠ, αλλά να ξέρει ότι την ΕΙΔΑΠ δεν πρόκειται να την πάρει, δικά, την Ειδάπ, δεν πρόκειται να την πάρει Γάλλο, γιατί θα ορθώσει το ανάστημά του ο πάνω ο καμένο. Μεγαλό μεγάλο πλημάκιο όπως του Έλληνες, σήμερα επισκεφθήκαμε την ΕΙΔΑΠ προκειμένου να συναντηθούμε με τους εργαζόμενους. Ε. Θέλαμε με αυτό τον τρόπο να εκφράσουμε τη στήριξή μας στην ΕΙΔΑΠ αλλά και στην ΕΙΑ και στις διαχείρισης υδάτων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μάτι των δανειστών και γεννάμε στα απόλυτα σαφής. Το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό σε όποιε χώρες ιδιωτικοποιήθηκαν οι εταιρείες σύνδευσης, το αποτέλεσμα ήταν να ανέβουν μέχρι και 450-500% το κόστος στους πολίτες. Για ανεξάρτητα οι ένιμες θα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους EDAB και στους πολίτες καταναλωτές των νερών. <Κι> εγγύηση. Άμα το έχει πει ο Πάνος ο Καμένος, ακούσατε 450-500% εγγύηση, θα είναι δίπλα μας, δεν πρόκειται να μπει γαλλικό χέρι, όσο κόμψο και αν είναι, δεν πρόκειται να μπει γα Διάβαζα πριν στο Twitter, έγραψε ένας, δεν θυμάμαι ποιος, ότι αν η ΔΑΠ πολυθεί στους γάλους θα πούμε το νερό εύβιαν. Που το θέμα με το πρόβλημα τη καρδιά δεν είναι ότι δεν μπορεί να τραβήξει μόνο κουπί, είναι ότι δεν να τραβήξει άλλα πράγματα. πότε. πραγματάκια. την Ελά, καλά χρασιά. Καλαφάνει. Καλά, καλά χρυσή Άρε Άλλη βλακή, έχεις να πει. Τελικά είναι ξαφνιστή, ο τσίπρα. Ψέφτη, ο τσίπρα. Τσίπρας. Τσίπρας. Όχι, εντάξει, απλά θα μπορούσα να πούμε ναι. ότι είναι λίγο καθυστερημένο. Καθηστερημένο με την έννοια ότι αυτά που έχει τάξει, θα τα κάνει καθυστερημένα. Γι' αυτό μου μια ψέφτη. Δεν θα κάνει την ώρα που τέπε. Δηλαδή θα έρθει η ελπίδα, θα έρθει. Ναι. Θα σκίσει μνημόνια, ναι. θα τα σκήσει αφού θα εφαρμόσει. Ναι. Αλλά θα γίνει την ώρα του, δεν κατάλαβα. Ο Ελευθερία θέλουμε τώρα τι θέλουμε. το διάλειμμα τι έκανε για να παλέψει. Nie ξέρω αν ma się nawzajem z kimś innym, bo teraz Αν μου αρέσει τώρα που έλεγε ότι το ζαχαρούχο γάλα είναι πιο φτηνό από το φρέσκο, Ναι, έτσι έλεγε η βλάχα. Λοιπόν, μην πω ζει μέσα σε μπαλόνι, όπω έλεγε και την έχουν ξεκάθαρη την εβδομάδα, γιατί... Όχι καλέ, έχει γνώση τη αγορά. Τι νομίζα, είτε έτσι, Ζουν στον κόσμο του. Το συγκεκριμένο λοιπόν επειδή μήκανε, κάπως μου κάνε κάποιο μου στήκε το είδρα του, είναι 23 λεπτά πιο ακριβό από το φρέσκο. Ε, τι είναι 23 λεπτά από το χρόνο σου. Παλιά δίναμε με τον πύρο Δήμα 10 λεπτά από το χρόνο μα. Τι 10 ή 23. Με να το υπολογίσει, πάει έρασε σιγά τώρα τι είναι ανακρίδιδε τη δώρα, έλα χαζομάρες. Είναι λεκινή, τα χειδήπε, καλά τα λέει. Καταγγείλω την κυβέρνηση και το Τενέρτ και την Αυγή και το Κόκκινο και το Πράσινο γιατί, για τη σπήλωση του ονόματο του Κυριάκου. Ωραία, το σημείωσα, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να για την οικογενειοκρατία. Για τον Τρακάκι, δεν το ανέχετε, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι λοιπόν, όπω έχει πει η Ελληνοχρένια εδώ και χρόνια, ο Κυριάκο είναι αγίο του τέρη, του χρυσού. Οπότε... Άρα, ποια η οικογενειοκρατία, σωστό <συριακά> τώρα. Για ένα επώνυμο κατευθυμισμών, σιγά. Πόσοι λάσποι, φίλε, πόσοι δηλαδή σε αυτό το παιδί, πόσοι λάσποι αντέξει. Το, το καραμαλικό blog τι λέει Η οικογένεια Καραμαλή τι λέει Για την οικογενειοκρατία <Ρι> Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη κάποιος να μιλήσει <Ρι> Για την οικογενειοκρατία <Ρι> κάποιος Τονταλάρα θέλω με τον Ταλάρα και ο καλύτερος πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας Τα που καταντήσαμε Ποιον Ταλάρα θες, τι να σου βάλω τον Με βρες ένα καλό εσύ δικός Τον Ταλάρα, ναι θα σου βάλω αυτό που λέει όχι άλλον Ταλάρα Που είναι ωραίο Όχι άλλον Ταλάρα Μάριο κι Αλεξίου Ρίτσο σε τα Μάρια Κουλτούρα καφενίου Γεια σου Απόστα Έλα γεια τέλεια i Amerikana'ki aneo-Ellynes chodrębunę z ta czera me kudunakia Το έχω πει και πάλι, μην τα με τα θεία. Λέγατε για το βασιλιά προχθέ. 9 ενιά και κότσε βασιλιά. Άντε μακάρι, μάνα μου, το στόμα σου και ει του Θεού τα θεία. Είσαι καλά. Καλά, είμαι καλά. Πέρασε ένα το καλοκαίρι. Εντάξει, δε, δε, δεν ήταν άσχημα, δεν ήταν αρκετό μόνο. Καλά τα θεία. και καμάκι έκανε μωρέ. Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά. Αυτή η Ευρώπη δεν μας αξίζει. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε να την αλλάξουμε. Και για να τα καταφέρουμε χρειαζόμαστε τον ενθουσιασμό των τραπεζών αλλά χρειαζόμαστε και τον ενθουσιασμό των μεγάλων συμφερόντων και των τεχνοκρατών. Και άμα δεν είναι ενθουσιασμένοι βάλε 5-6 φόρους προς τους άλλους, προς τους από κάτω, για να ενθουσιαστούν περισσότερο οι τραπεζίτες και οι επιχειρηματίες... Είχε πάει στη Διεθνή Έκθεση Σταθαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει πέντε προβλέψεις, μα και στις πέντε έπεσε έξω. Το πρώτο βήμα της αμέσως επόμενης περιόδου είναι να κλείσει σύντομα και με θετικό πρόσημο η δεύτερη αξιολόγηση. Το δεύτερο βήμα είναι να οριστικοποιηθούν τα μέτρα και οι τρόποι ελάφρυνσης του χρέους. Το τρίτο βήμα είναι να ενταχθεί και η Ελλάδα στο πρόγραμμα επαναγοράσεων ομ που θα αποτελέσει καταλητικό γεγονό για την μείωση του κόστους δανεισμού, την αποκατάσταση της ρευστότητα και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και βεβαίω θα ανοίξει το δρόμο για την έξοδο προς τις αγορές. Το τέταρτο βήμα είναι να καταφέρει η ελληνική οικονομία να καταγράψει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξη που όλοι προβλέπουν για το 2017. Και το πέμπτο και τελευταίο βήμα είναι ταυτόχρονα και το άλμα, Σε μια βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη. Στόχο μα παραμένει να είμαστε σε θέση τότε να αποκλιμακώσουμε το ύψο του πλεονάσματο, των πλεονασμάτων, από το 3,5% που είναι ο στόχο μα για το 2018, στο 2,5% για το 2019 και στο 2% για το 2020. Ειδικά στο τελευταίο έπεσε πολύ μέσα, γιατί έχει προβλεφθεί 3,5% για τα επόμενα 10 χρόνια. Διαφημίσει ολίγε και μετά πάμε προ τι παραγγελίε σα. Και κάπου εδώ, και κάπω έτσι, φτάνουν στο τέλο. Έχουμε τι παραγγελίε σα, όπω κάθε Παρασκευή, είναι η πρώτη Παρασκευή τη σεζόν. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε την Δευτέρα. Μέσω μετά τι παραγγελίε έχει μαγκαζινό για σας. Μαλακοδό εφησυχαστή επί μακρόν, μακρόν, μακρόν, ο καλλιτέχνη επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρυτσι-χρυτσι, μεγαλώνω.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 Αφαίρεση για την Παρασκευή. Κάτι έλεγε τσίπρα, για για στενή και θεραπεία. Εκεί που είπε, εφαρμόσαμε. Μου ταιριάζει απόλυτα το αν δεν μου τη φορούσε στη Οι εξελίξει μια δυναμική. Και άρα όλα από το αποτέλεσμα. Είναι σαν να έχουμε έναν ασθενή. Παναγιά μου. Το μια θεραπεία. Το Που δεν ξεχνάω ποτέ έτσι που με επιθούσες Λε και ήταν γιορτή σου, ξανά πες όλα ναι Ναι σε όλα, τι καλά Η δική μας απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τώρα, ναι σε όλα μου Μια παραγγελιά την Παρασκευή, εκεί που γκρίνιαζε και που φώναζε ο Άδωνη. Θυμάσαι ποιο ποτάκι σου λέω πάντω με τον Άδωνη που λέγε Το θέλω πολύ, ή κά κάπω έτσι. Βάλε μου τον αυτό που, ήταν, που είχε η Ελιαροπούλου το γουνάκι. Θέλω το γουνάκι σου. Μία να λέει ο... αυτό θέλω το γουνάκι σου και μία τον Άδωνη το θέλω πολύ, το θέλω, δεν θέλω κτλ. Αν μπορεί, κάνω το ευχαριστώ πολύ. Θέλω να m' ακούσετε, θέλω να m' Θέλω το βουνέκι. Θέλω να με εμπιστευτείτε και να το πάρετε όλοι. Θέλω το γουνάκι. Θα δω ποιοι το πήρα μετά την εκκοπεί. Δεν βλέπω ότι το κινητό μου, δεν θα δω ότι τα μηνύματα μας πάρετε τίποτα. Θέλω να το πάρετε όλοι. Έλα το γουνάκι σου ρε βέβαια, έλα το γουνάκι σου, <σταλεί> έλα, έλα το γουνάκι. σου! να το πάρετε όλοι. Ασπρίζουν τα μαλλιά μου κάθε μέρα, μεγαλώνω. Η κυρία είχε πάθει ο μου, χρόνο. Τα παιδιά με λένε κύριο Αλκίνο. Με ένα κλίμα τελευταίο στο καταπίνο. Φάρτησε λίγο η καρδιά και τα νεφτά, για να μην πίνω. Για την Παρασκευή, ρε, θέλω κάτι. Στο Παιδείας, με τα DVD. Α, είναι επίκαιρη, θα τη βάλω, Έλα, για. Ναι. ναι. Δημήτρη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 Ναι. Προφέσορ κάπα άλλα. Μέχρι πέντε σχέση. Κυρία Μαριάνα, μισό. Τι είναι αυτά. Πώ δεν τα μοιράσαμε και στα παιδιά. Κάνουν, δεν μα ξέρω τι θα κάνουμε. Και εγώ πήρα να σα προλάβω. Είπα και στην Κοπέλα, ότι εγώ, εντάξει, επειδή είμαι και του εγώ τα ξεπδήμεί και μέλο φίλο του Πασό και ένιωσα την ανάγκη να προλάβω το Διεθνή. Παρασκευάζεται. Και δεν έχω το, το Διεθνή να το κρατήσει τώρα για να το έργο, για γίνει έλεγχο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώ. Πώ να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει, έκανα είναι πολύ που θέλουν το κακό. Να είναι προποκάτσια λέτε. Και τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατό. Τι είναι, δεν είναι λάθο αυτό. Η αριστερή Ποιο να έχει κάνει να το, το κουκουέρ, δεν, να ξέρω, να κάνει. δεν ξέρω. Ε, ε, είναι σας Τι να κάνω. Δημήτρης Βενιέρη λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό κερατσινίου. Ναι, λεπτό. Ναι. Περιμένω. Πείτε και στην ναι. κυρία υπουργό. άνα. Ε, λεπτό, Δώστε μου σα παρακαλώ τα στοιχεία σα. Δημήτρη Βενιέρη. Δεύτερο δημοτικό σχολείο κερατσινίου. Ναι. Τηλέφωνο. 697 Ό,τι χρειαστείτε σε μένα. Γιατί ο διευθυντής θέλει να το το θέμα την κυρία. Περιμένω, ναι. ναι, κύριε Βενέρη. Ναι, πείτε μου. Καλά, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα τα κρατήσετε τώρα γιατί προφανώ να τα κρατήσω καλά. κάπου στην άκρη. Κρατήσετε θα προλάβω το, το διευθυντή, δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι δυνατόν να κάνετε τέτοια γελιότητα. Μετά θα έχει επιπτώσει ο διευθυντή. Θα του πείτε ότι θα έχει επιπτώσει αν κάνει τέτοιο πράγμα. Τι επιπτώσει τώρα, άμα καλέσει τα κανάλια. Αν καλέσει τα κανάλια, σοβαρά μιλάτε. Πάει για το σχολείο και θα καλέσει τα κανάλια. Τώρα δεν ξέρω θα τον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 Θα ήθελα μια αφιέρωση αποστολή για. Εγώ δώσετε, για, για δώστη Που, που προσπαθούν να αλλάξω τον κόσμο και ειδικά στου συναδέλφου μου του αναπληρωτέ του άλλου που ο θεσμό των αναπληρωτή πλέον έχει γίνει αναπληρωτή σημαίνει να πληρώνω κάποιον που απαξιάζει. Δεν αναπληρώνω τον εαυτό μου, και, για αυτού του λύγου που έχουν απομείνει και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, το πολύ καλή σα μέρα, ένα παλιάτσος είμαι εγώ. Ένα είμαι εγώ, καλή σα μέρα αυτό. Δηλαδή δυνατά να το ακούσει η Να ακούσει και ο Συρίζα. Αυτό λε. πιο, καλό, πιο καλό, μπρο, μπρο. Παραγγελία για την Παρασκευή. Παραγγελιά στην εκκλησία, Παραγγελιά στην Ερημιά, στη Μοναξιά και στον Καϊμό μου. Α, συγγνώμη. Άγγελος Εξάγγελος του Σαββόπουλου. Άγγελος Εξάγγελος μας ήρθα από Μακαλιά. Yeah. Άγγελο εξάγγελο μα ήρθα από μακριά. Είμαι ο Αλέξη Τσίπρα και είμαι από την Ελλάδα. Γερμένο πάνω σε ένα δεκανίκι. Η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρο είναι ένα και ενιαίο χώρο. Και αυτόν τον χώρο με τι ευλογίε τη Παραμάχου Στρατηγού τη Φουλάη Παναγία. Μπράβο, ο εξάγγελο είναι ο Τσίπρα, το δεκανίκι, το oh. καμμένο. Άγγελο ξετσίποτο μα ήρθα από μακριά. Γερμένο πάνω σε ένα βουβαλάκι. Έτσι, μπράβο, Ω, ξέρεις, βάλε εξαγγελίες Θεσσαλονίκης, μας χάιδεψαν τα αυτιά. Τα νέα που Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Μα ακούγονταν ευχάριστα στα αυτοί μα γιατί δεν με αλήθεια η κάθε του ψευτιά. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Ω, ξέρεις! Αύριε ώρα μόλι μέτωμα στην χώρα στη με την ώρα που θα δίνει στη σκτάλη. Πόσο θέλει μια ζωή στα δικά σου μάτια, σαν τα σου κόβουν τον τσιγάρο και τα λάδια. Για φαντασία με ξεγέσα μου πήρε το κεφάλι. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλεις το μπάγκαλο να λέει τα φάγαμε όλοι μαζί. Μετά να βάλεις την κλανιά που είχε ρίξει στο στούντιο. Και μετά να βάλεις το χάρι κλίν να λέει χεστήκα μαδέρφια. Είναι σημαντικά γεγονότα αυτά. Αλλά βλέπω με λίγο ότι η... το... τα θέματα της πράσινης οικονομίας, τα θέματα του περιβάλλοντος, ε... δεν... Τα φάγαμε όλοι μαζί. Λοιπόν Τα φάγαμε όλοι μαζί Λοιπόν πάνω του αδέρφια Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει Γεστίκαμε αδέρφια Τίτα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 και έναν τοίχο Χρόνο ο πανταμάτων. και έκλαψε σαν παιδί, κι ήταν παιδί.